Να καταργήσει κατακτήσει ενό ολόκληρου αιώνα, να μα κάνει να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε το αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να κόψουν τα χέρια και τα πόδια μας. Να μας πάρουν ακόμα και το δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης, της οργάνωσης. Ηγητικά <σίλουμε> <ειδοί. τονιών> από τη χθεσινή μέρα στο κέντρο τη Αθήνα, θα τα πούμε αναλυτικά. Ήμασταν εκεί, ήταν πολύς κόσμοι εκεί. Αυτό γενικώ δεν καταπίνεται εύκολα. Το βλέπει κανεί με ένα απλό ζάπινγκ. Το Ζάπικ πια στις μέρες μας ε, είναι δεικτικό και αποδεικτικό καταστάσεων, συναισθημάτων, του πώς σκέφτονται, του πώς δρούνε, τι πανικός υπάρχει, τι ψυχραιμία έχει χαθεί, όλα αυτά μπορούν να μετρηθούν. Τη συγκέντρωση λοιπόν χτες τη μέτρησε ο κ. Ανάκης, γιατί έχουν αρχίσει οι βουλευτές και μιλάνε στη Βουλή. Ο Ανάκης, λοιπόν, Ανάκης και ανέβηκε χθε το βήμα της Βουλής και μίλησε για τη συγκέντρωση, δεν πήγε, Βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία. Όμω έχει άποψη και καλά κάνει. Και ακόμη πιο καλά κάνει που τη λέει αυτή την άποψη για το μέγεθο τη χθεσινή συγκέντρωση. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κάνοντα μια παρατήρηση για την πορεία και την απεργία η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή. τα ταλαιπωρία μία ακόμη μέρα, μία ακόμη φορά σε όλου του υπόλοιπου οι οποίοι θέλουν απλά να πάνε στη δουλειά του. Θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Δεν είναι πολλοί αυτή που είναι τη Βουλή. Και ιστορικά αν το δούμε. Αν αυτή είναι η μητέρα των μαχών για εσά, όπω τη λέτε, σίγουρα αυτή η εικόνα η οποία υπάρχει έξω από τη Βουλή δεν ανταποκρίνεται σε κάτι μεγαλειώδε, σε κάτι μεγάλο. Και ποια είναι η μεγάλη απεργία, λοιπόν, ο κύριο Ανάκης που έχει τη μεζούρα στο χέρι και έχει και την εμπειρία από απεργίε, να μα πει ποια ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση στην δεκαετία που πέρασε, στην 20η αιτία, στην ιστορία τη χώρα, του τόπου, του πλανήτη. Να μα πει ποια ήταν η μεγάλη συγκέντρωση. Ε, να βάλουμε τα πλάνα δίπλα-δίπλα, τα χθεσινά και τη μεγάλη συγκέντρωση κατά τον Κυριανάκη, για να κάνουμε τη σύγκριση, ώστε να συμμεριστούμε όλοι τον πόνο και τον καημό του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν μεγάλη χθεσινή συγκέντρωση. Α πει κάποιο αυτά τα ζαβά της ο ΩΝΕΔ ότι το χθεσινό δεν ήταν πάρτι στη Μήκονο με ξέκολα, ώστε να μετράμε εισιτήρια για να δούμε πως πήγει η συμμετοχή, ότι σε μια απεργία μετράει ο αριθμό των διαδηλωτών, ναι. Αλλά περισσότερο μετράει το πείσμα τους, η συνειδητή συμμετοχή ακόμη και αν ξέρουν ότι θα χαθεί προσωρινά η μάχη. Μετράει στέρε η απόφασή τους, η πίστη τους, το ότι δεν μάσισαν σε απειλές και εκφοβισμούς ιδιοκτητών, διευθυντών, εργοδοτών. Ένας, ένας να ήταν χθες που κατέβηκε στο δρόμο γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια την απειλή και την προειδοποίηση του εργοδότη του, η νίκη είναι μεγάλη. Το ηθικό μεγαλείο αυτού που παίζει τη δουλειά του κορώνα γράμματα και προτιμά να χάσει προνόμια, αλλά να περπατήσει με ζωή με άλλου για αυτό που θεωρεί δίκαιο, τα κυρανάκια τη Μικόνου δεν μπορούν να το καταλάβουν και ούτε να το μετρήσουν. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν καν σε αυτόν τον τρόπο σκέψη, σε αυτή την αντίληψη. Και χτε δεν ήταν μόνο ένα εκεί που σκέφτηκε έτσι και πήρε τέτοια απόφαση, ήταν πάρα πολύ. Η δύναμη στο βλέμμα, η ψωμένη γροθιά δεν μπορούν με τίποτα να μετρηθούν. Πολύ περισσότερο από τα κυρανάκια. Το ίδιο και η γνώση τη ταξική θέση, η περηφάνεια τη ταξική θέση. Μη μετρήσιμο μέγεθο ο τσαμπουκάς, η φλόγα, η ιδέα. Η δύναμη τη ιδέα. Οι ιδέε μπορεί προσωρινά να συντρίβονται, δεν σημαίνει ότι ιτώνται. Η όποια υποχώρηση δεν σημαίνει η ήττα τη ιδέα. Το δίκαιο παραμένει δίκαιο, ακόμη και αν προσωρινά εφαρμόζεται, ή νικάει το άδικο. Και αυτό δεν, μπορεί, δεν μπαίνει σε ζυγαριά και μετρηθεί από τα γνωστά κυρανάκια. Ξεπερασμένε λέγανε όλε τι προηγούμενε μέρε, 10-15 μέρε, και όποτε έχουμε μια μεγάλη απεργία στην Αθήνα, πάντα βγαίνουν στα κανάλια οι βουλευτέ, όχι μόνο στα κανάλια, στα βήματα τα δημόσια, και λένε ότι είναι ξεπερασμένε οι απεργίε και μικρή συμμετοχή. Αλλά τι 10 ειδικά προηγούμενε μέρε έχουν επιστρατεύσει κάθε επιχείρημα κατά τη μικρή και ξεπερασμένη χθεσινή απεργία. Ξερνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ πληρωμένοι παπαγάλοι κατά τη μικρή και ξεπερασμένη απεργία, καταφεύγουν εφοπλιστέ τη δικαιοσύνη προχτέ. Για να βγει παράνομη απεργία των ναυτεργατών εδώ στο λιμάνι, βγήκε παράνομη απεργία, επειδή είναι ξεπερασμένη η απεργία και μικρή. Βγήκε παράνομη προχθές στο δικαστήριο και φοβήθηκαν οι ναυτεργάτες. 100% συμμετοχή χτες. Δεν κουνήθηκε βάρκα στο λιμάνι, δεν κατέβηκε κανείς για δουλειά. Η δικαστική απόφαση και αυτή μπήκε εκεί που μπαίνουν αυτές οι αποφάσεις, όπως όλοι. Ξέρουμε, επειδή ακριβώ είναι ανούσιε οι απεργίε, είναι ξεπερασμένε οι απεργίε είναι ξεπερασμένε οι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα αυτά από μέσα ενημέρωση, πληρωμένα με τι λίστε και εκτό λίστα, από του συνδικαλιστικούς εργοδοτικού φορεί και από του βουλευτέ που βγαίνουν και λένε όλα αυτά. Ένα άλλο επιχείρημα που το ακούσαμε και χθε, αλλά το ακούμε συνέχεια, το είπε και ο Κυριανάκη τώρα. Ταλαιπωρία, λέει χθε η απεργία για όσου κινήθηκαν στο κέντρο τη Αθήνα. Και κλαίνε όλα αυτά τα παπαγαλάκια για την ταλαιπωρία του κόσμου. Ταλαιπωρία μια μέρα. Αν πούμε ότι ήταν ταλαιπωρία, εφόσον το ξέρουν όλοι, κανεί δεν θα κατέβει στο κέντρο τη Αθήνα μέρα απεργία, δεν είναι και πολλέ αυτέ οι μέρες πια. Δεν είναι ταλαιπωρία όταν στο τέλο του μήνα, εξαιτία του νόμου, Χατζηδάκη θα πάει στο ATM και θα δει λιγότερα λεφτά στο λογαριασμό. Γιατί ναι, θα δει λιγότερα λεφτά. Δεν θα έχει δουλέψει υπερορίε. Μπορεί να προβλέπονται υπερορίε, αλλά δεν θα υπάρχουν υπερορίε. Πια γιατί με τη διευθέτηση. Τι δύο επιπλέον ώρε, τι τρει, τι τέσσερι επιπλέον ώρε δουλειά και την πληρωμή σε ρεπό, στο ATM τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά όσο είναι τώρα, που έτσι κι αλλιώ δεν είναι καλά. Θα έχει δουλέψει λοιπόν επιπλέον ώρε, αλλά θα τι πληρωθεί σε ρεπό εργαζόμενος εργαζόμενο ανήμερα του γνωστού Αγίου. Όπω ξέρουμε, που θα πληρώνονται από εδώ και πέρα τα ρεπό. Δεν είναι αυτό τα λεπορία. Γι' αυτό γιατί δεν μιλάνε. Δεν μιλάει κανεί. Είτε παπαγάλο, είτε είτε βουλευτή στα κανάλια ή στα άλλα. Βήματα. Δεν είναι ταλαιπωρία ότι θα δουλεύει σαν δούλο 10 και 12 ώρε. Αντέχει, υπάρχουν δουλειέ που μπορούν να αντέξει κάποιο 10 και 12 ώρε. Ότι θα δουλεύει Κυριακέ δεν είναι ταλαιπωρία. Αυτά τα θέματα γιατί δεν παίρνουν στη συζήτηση. Παρά μόνο να λανσάρονται ω εξυγχρονισμό και ω κάτι τη μοντέρνο, και όποιοι αντιστέκονται σε αυτόν τον μεσαίωνα να έρχονται οι άλλοι και να λένε ότι είστε αναχρονιστικοί, γραφικοί, μονολυθικοί. Έχουμε φτάσει τον 21ο αιώνα και πρέπει να δούμε αλλιώ τα πράγματα. Η χθεσινή ήταν από τι πιο μαζικέ συγκεντρώσει. Ακόμη και η Γεσσαί είχε κόσμο. Ακόμη και η Γεσσαί είχε κόσμο. Δεν λέω για το πάμε, κυριάρχησε. Πριν καν ξεκινήσει η πορεία, είχε συγκέντρωση. Το πάμε στα προπήλαια. Η, πο, η, συγκέντρωση, η συγκέντρωση είχε φτάσει στον τελικό προορισμό. Ήταν απλωμένη από την Ομόνια έω το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα υποτίθεται ο προορισμό. Αλλά μόνο από τη συγκέντρωση. Ο κόσμος έφτανε στο Σύνταγμα. Μετά γέμισαν οι πάνω δρόμοι του Συντάγματος και οι δύο κατευθύνσεις και οι πλαϊνοί και το κάτω μέρος και ο Όθωνος από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Βορύδης όμως ο Βορύδης μίλησε και αυτό στη Βουλή χτες ο Βορύδης δεν τα είδε έτσι στεναχωρέθηκε και αυτός που δεν είχε κόσμο και μίλησε για τα μί Ότι για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η αριστερά αποτελεί δύναμη αντίδρασης, οπισθοδρόμησης, άρνησης οποιονδήποτε εξελίξεων, τελικώς ένα βαρύδι για την πρόοδο της κοινωνίας. Πρόοδος της κοινωνίας όλα αυτά, ο 19ος αιώνας συνθήκες δουλειάς, εργασίας, αμοιβής και ζωής τελικά, είναι πρόοδος, μάλλον έχουμε εντελώς διαφορετική Αντίληψη στο μυαλό για τον ορισμό τη συγκεκριμένη λέξη και τη έννοια. Γιατί οι εργαζόμενοι σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 200-300 χρόνια για την πρόοδο αγωνίζονται και έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα με απεργίε που πάντα τι έλεγαν μικρέ, ξεπερασμένε, ανούσιε. Κάποτε τι χτυπούσαν και στο ψαχνό. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά προσπαθούν να χτυπήσουν στο ψαχνό του μυαλού με διάφορου άλλου τρόπου όλου αυτού που θα πάνε στην. Και την απεργία. Και βεβαίω δεν μπορούν να χωνέψουν ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι, χιλιάδε, που κατεβαίνουν και θα κατεβαίνουν από μικρά παιδιά. Γιατί χτε στο Twitter είναι ένα μπαμπά και κρατάει το γιο, η φωτογραφία τραβηγμένη από το πίσω μέρο, που ο γιο μικρό, τριών-τεσσάρων χρόνων, κρατάει μια κόκκινη σημαία. Αυτό λοιπόν τι ήταν να το δουν όλοι, γιατί το παιδάκι το έχει βάλει ο μπαμπά με την κόκκινη σημαία, γιατί είναι συγκέντρωση του πάμε αυτό. Γιατί το έχει πάρει εκεί ο μπαμπά και δεν προστατεύει το παιδάκι και τυπίσει κεφάλι στο πεδάκι. Και καημό για το παιδάκι. Αν έχει να φάει το παιδάκι, αν θα βλέπει τον μπαμπά του κάθε Τρίτη Μέρα ή τι παρασκευές ή όταν θα μαζεύει τι ελιέ, με τον πατέρα, δεν απασχολεί κανέναν απολύτω. Το ότι πήγε στην πορεία. Απασχολεί γιατί είναι η σπορά που έχει φυτρώσει και ανθίζει. Και αυτό πάντα ενοχλεί και πάντα θα ενοχλεί σε αυτόν τον τόπο. Είναι λογικό, κατανοητό. Βγήκε ένα ωραίο παρατσούκλι στον Χατζηδάκι. Το βγάλω βουλευτή του Κουκουέα Χρήστο Κατσόντη που μιλούσε προχθέ. Τον είπε, αντί για χατζηδάκι, χατζηθάφτη. Νομοσχέδιο ευτρικό, βάρβαρο, σε βάρος της ζωής όχι μόνο του εργαζόμενου, αλλά όλης η οικογένειά του. Βάζει μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, αμείβονται, ξεκουράζονται, θα καθορίζεται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένο εργαζόμενο με την εγωδοσία. Ο επικοινωνιακό οριμαγδός, τα ψέματα, τα αστεία επιχειρήματα που ακούστηκαν από τον Χατζιφαύτη, που ακούστηκαν από τον των εργασιακών δικαιωμάτων. Αλλά άλλα κυβερνητικά στελέχη και καλοπληρωμένα παπαγαλάκια των Ερωτών δεν πήθουν κανέναν. Το αντίθετο έχουν δημιουργήσει. Έτσι, ένα μα συνολικό, ένα γέλιο γιατί τα επιχειρήματα είναι εντελώ αστεία Αυτό με τι ελιέ κάνει καριέρα μόνο του. Η μάνα που θα βλέπει τι Παρασκευέ το παιδί, ενώ δεν θα βλέπει τι υπόλοιπε μέρε το παιδί. Τι άλλο έχει πει. Ο φοιτητή που πρέπει να ε, παίρνει άδειε ο φοιτητή και τα ρεπό. Οι αμοιβέ σε ρεπό. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ακριβώ είναι ο Χατζηθάφτη υπουργό, έχουν δημιουργήσει το γνωστό γέλιο που είναι ό,τι πιο αποδομητικό για την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση να. είναι να φέρει φιλεργατικό νομοσχέδιο. Φιλεργατικό νομοσχέδιο το λένε αυτοί που ακούνε και βλέπουν εργάτη και, και τους έρχεται να κάνουν δέκα εμετούς και λανσάρουν κάθε δεύτερη τους κουβέντα ότι φέρουν κάτι φιλεργατικό που δεν ξέρουν καν τι είναι το εργατικό, δεν ξέρουν καν τι είναι το φιλεργατικό, δεν τους απασχολεί καν όλο αυτό, φιλεργοδοτικό θέλουν να φέρουν. Με όλη μέρα είναι και βγαίνει λοιπόν ο Κυριανάκη. αφού είπε αυτά που ακούσαμε πριν, δεν ήταν μεγάλη πορεία, να μιλήσει για αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε διαβάσει καν το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε υπάρξει τα τελευταία δέκα χρόνια πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο από αυτό το οποίο φέρνει η νέα δημοκρατία. Μπράβο! Ε, πρέπει να λέγονται κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Να λοιπόν το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο που έχει έρθει ποτέ. Μια φορά έχει φέρει ο Λένιν κάποτε σε άλλη χώρα βέβαια. Ε, μετά έφερε η κυβέρνηση Μιτσοτάκι. Οι άριστοι φέραν ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο. Δεν μα είχαν προειδοποιήσει στον προεκλογικό του λόγο πριν δύο χρόνια, τέτοιε μέρε που είχαμε προεκλογική περίοδο, ότι θα φέρουν ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο, γιατί μπορεί η αστική τάξη τη χώρα να μην το έφερνε. Και το φέρουν αυτό το φιλεργατικό νομοσχέδιο, ενώ δεν αντιδρά κανεί από την αστική τάξη τη χώρα. Δηλαδή, έρχεται ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο που ευνοεί του εργαζόμενου και οι εργοδότε κυχ, μιλιά, τίποτα απολύτω. Το δέχονται και αφήνουν την κυβέρνηση να του κλέβει τα συμφέροντα. Για να τα δίνει στου εργαζόμενου. Ο Κυρανάκη λοιπόν, αφού είπε όλα αυτά, λίγο πολύ προβλέψιμο ότι δεν ήταν μεγάλη συγκέντρωση. Τι θα έλεγε ήταν μεγάλη συγκέντρωση. Υπάρχει πιθανότητα να βγει κάποιο υπουργό, δεξιό βουλευτή και να πει ήταν μεγάλη, που ήταν μεγάλη συγκέντρωση. Έχουμε πάει όλοι όσοι έχουν πάει σε συγκεντρώσει. Έπιασαν τον παλμό, κατάλαβαν τι ακριβώ συμβαίνει. Φάνηκε από πολύ νωρί ότι είχαν γεμίσει όλοι δρόμοι. Ξαναλέω και τη ΓΕΣΕ ήταν μεγάλη. Ακόμη και η Γεσέ, αυτό είναι το, το παράξενο. Ακόμη και η... Γεσέ yes, eh, μετά από χρόνια. Ο Κυριανάκη λοιπόν το απογείωσε, γιατί πρέπει να τα απογειώνει τα θέματα ο Κυριανάκη. Ήθελε να επιχειρηματολογήσει ο βουλευτή, ο πολιτικό άνδρας αυτό, με την απαραίτητη νοημοσύνη και την ανάλογη νοημοσύνη. Ήθελε να επιχειρηματολογήσει υπέρ του νομοσχεδίου. Και διαλέγει μια πτυχή που κανεί δεν θα τολμούσε να το πει όλο αυτό που θα ακούσουμε τώρα για του πολύ απλού λόγους που θα καταλάβετε όλοι. Μπορεί εσεί κοροϊδευτικά, ηρωνικά. Χλεβαστικά, να λέτε ότι οι εργασίε για το μάζεμα των ελιών, για παράδειγμα, είναι κάτι αστείο. Μπορεί να είναι αστείο για εσά. Ενδεχομένω να μην το θεωρείτε σοβαρό. Τι γίνεται όμω αν, αν κάποιο έχει ένα θέμα υγεία. Τι γίνεται όμω αν, αν κάποιο έχει ένα θέμα υγεία του ίδιου ή τη οικογένειά του και του δίνει επιτέλου. Είναι ένα οικογενειακό θέμα. Και του δίνει επιτέλου το εργασιακό νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Όχι αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία του δίνει την ευκαιρία. να δουλέψει κατά, κατά επιλογή, κατά επιθυμία περισσότερο ένα χρονικό διάστημα και λιγότερο ένα άλλο. Ανοησία μεγατόνων. Θα το πάμε σε παράδειγμα. Ε, δουλεύει κάποιος σε σούπερ μάρκετ, σε τράπεζα ας διαλέξουμε την τράπεζα που είναι ωραία και έχει πρόβλημα μέσης. Κάτι ψιλοανώδυνο, επώδυνη η μέση αλλά δεν πεθαίνει αλλά δεν μπορείς να κουνηθεί. Όπως είπε εδώ ο κύριε Ανάκης, εφόσον λοιπόν έχει τη μέση σου Θα δουλέψει, θα πάρει τα ρεπό. για να πάρει τα ρεπό, πρέπει να δουλέψει όχι 8 ώρε, 10 και 12 ώρε. Με τη μέση δουλεύει κανονικά, παίρνει κάποια χάπια, οκ. Okay. Αλλά μετά το πενταήμερο που θα έχει δουλέψει τι επιπλέον ώρε, θα μπορεί να παυθί σε εταιρείε τι η οποία δεν θα έχει επιδεινωθεί όσο καιρό συ δουλεύει παραπάνω. Αυτή είναι η λογική κυρνάκι χρησιμοποιεί θέματα υγεία και μα λέει ότι το νομοσχέδιο σου δίνει χρόνο, τελείω. Καφενιακά, έχει κάτσει από απόσταση και σκέφτεται αυτό το επιχείρημα, του φάνηκε πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ λογικό. Και βγαίνει και το μοιράζεται μαζί μα ω κάτι πολύ θετικό που φέρνει το νομοσχέδιο. Χατζηδάκι. Όσοι έχουμε πάει στη δουλειά με ένα πρόβλημα υγεία, το λαιμό, τα απλά λέω τώρα, δεν μπαίνω στα βαριά γιατί είναι και μεσημέρι. Τα απλά θεματάκια: δόντι, λαιμό, μέση, τι άλλο. Σπασμένα χέρια, πόδια, αυτά γίνονται λίγο πιο βαριά. Και μα λέει εδώ ότι θα μπορείτε να δουλεύετε. Παραπάνω ώρε με αυτά τα προβλήματα, τι σημαίνει να είσαι στη δουλειά με πόνο σωματικό και μετά θα κάνει υπομονή. Την Παρασκευή θα δει και το παιδί, θα ξεκουραστεί και τρει μέρε από την επιπλέον κούραση που η μέση θα έχει γίνει για χειρουργείο, Τάβλα τελείω και θα μπορεί μετά να απολαύσει αυτά που φέρνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Το τόνιζε κιόλα. Το τόνιζε. Ανοησία μεγατόνων, κενό μυαλό εντελώ, διακοσμητικό κεφάλι. Αυτό ακριβώ από τον. Κυρανάκι έχει πάει πολύ μπροστά του, έχει αφήσει όλου πίσω. Είναι η αλήθεια. Και οι επίσημε ομιλίε ήταν την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι τώρα η συζήτηση στην Βουλή, είναι στι επιτροπέ. Στη Βουλή μπαίνει το νομοσχέδιο τη Δευτέρα. Εκεί που θα ζωγραφήσουν όλοι και που του περιμένουμε όλου του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία με τέτοια επιχειρήματα, ελιέ και λοιπά, αλλά και απικιακά, να μα πούνε τι ακριβώ καλό έχει αυτό το νομοσχέδιο. Βγαίνει και ο Αυτιάς. Έχει καλεσμένο τον Άδωνη. Και λέει αυτά τα πολύ ωραία επιχειρήματα. Βαπόρει χωρίς ναυτικό δεν γίνεται. Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενο δεν γίνεται. Άρα, επιχειρηματίας και εργαζόμενος. Εργαζόμενος και επιχειρηματίας μαζί για να πάρει μπρος ο κόσμος. Να πάρει μπροστά η κοινωνία. Ασφαλώς αυτό είναι το σύμβο. Ναι, δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Το δεν το δαπρύ... είναι κόμμα. Καταλαβαίνετε. Σχέση... Αν καταλαβαίνουμε... Αυτό που λέει ο Γιώργο είναι μια κλασική άποψη. Υπάρχει και σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ότι όλοι μαζί, όλοι μαζί να προχωρήσουμε, όλοι μαζί οι Έλληνες, αλλά αυτό πηγαίνει και σε μικρό κλίμακα, όλοι μαζί στον χώρο δουλειά, να προχωρήσουμε να πάμε μπροστά. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο επιχειρηματίας Λέει πήγε με ελικόπτερο στη Μύκονο Και υπάρχει το σχετικό για διήμερο, τι θα έκανε στη Μύκονο για δουλειά. Πήγε λοιπόν με το ελικόπτερο του. Είναι τόσο μπρουτάλ όλα αυτά που προσγειώνεται στην παραλία. Σηκώνει σκόνη, άμμο, τα γνωστά του έκανε και όλου όπω πρέπει να του κάνει. Κατεβαίνει λοιπόν ο επιχειρηματία και πήγε να περάσει διήμερο μαζί με την παρέα του. Σε αυτή την εταιρεία που δουλεύει ο επιχειρηματία, όλοι δουλεύουν για το καλό τη επιχείρηση, φαντάζομαι. Και τώρα πια οι εργαζόμενοι του κυρίου που πήγε με το ελικόπτερο να πιει καφέ στην Ουκονό, θα δουλεύουν κάτι παραπάνω, όχι υπερορίε. Δύο ώρες παραπάνω για να πάρουν ρεπό Να πάνε και αυτοί στη Μύκονο με το ελικόπτερό τους Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ελικόπτερο Μην βλέπετε που δεν τα λένε οι βουλευτές της Ν. δημοκρατίας Στο τσάκι να γίνει η αποκάλυψη Οπότε λοιπόν αυτό που λέει ο Γιώργος Σαυτιάς τώρα Μου έφερε ακριβώς αυτή την εικόνα Αυτού που κατεβαίνει με το ελικόπτερο στη Μύκονο Να περάσει το διημεράκι του Παλιότερα ήταν τα Learjet που πήγαιναν στην Ρώμη να πιούνε καφέ, καλό καπουτσίνο. Γιατί εδώ δεν έχει καλό καπουτσίνο, έπαινε στο Learjet. Αυτό για το Σαββατοκύριακο. Όλοι μαζί λοιπόν να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα, όλοι μαζί για να έρθει η ανάπτυξη. Και by the way, έβλεπα και τι αφήσει τη ΓΕΣΕ χτε, γιατί πήγαμε και λίγο. ήμασταν στο Πάμε, αλλά μετά περάσαμε και λίγο από την ΓΕΣΕ να δούμε τι γίνεται. Σταθήκαμε εκεί στο δρόμο, στη Σταδίου, να απολαύσουμε την τη μαχητική πορεία τη ΓΕΣΕ. Το κεντρικό σύνθημα ήταν με εξαθλιωμένους εργαζόμενου. Ανάπτυξη δεν γίνεται. Πρώτον, σε αυτό το σύστημα μόνο έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Μόνο έτσι γίνεται η ανάπτυξη, με εξαθλιωμένους εργαζόμενου. Δεύτερον, και εξαθλιωμένοι να μην είναι εργαζόμενοι η ανάπτυξη για του λίγους θα γίνει. Με εξαθλιωμένους Και χωρί εξαθλιωμένους η ανάπτυξη είναι πάντα για του λίγους, Δεν είναι για όλου. Ξυχουλάκια για του πολλού. και η λύγη μήκο. Ελικόπτερο, διημεράκι, τριημεράκι, γιατί αυτέ τι ανισότητε για πάρα πολύ κόσμο είναι κανόνα. Τα αποδέχονται κανονικά. Δεν έχουν καμία αμφισβήτηση για όλο αυτό το θερούν και μαγιά μερικοί. Και πάρα πολλοί. Ο Αφτιά λοιπόν μετά τον λάθο. Ο Άδωνη μετά τον Αφτιά είχε να πει για τα θετικά του νομοσχεδίου. Μα Επάρχει... όποιο εργαζόμενο ανησυχεί ότι καταργείται το οκτάρο, δεν έχει παρά να διαβάσει το αναρτηθέ νομοσχέδιο. Εάν δει κάτι που το οκτάριο, το κτιάρι όλων να έρθει να μου γράψει. Μπράβο! Και το άλλο που κάνω στο κοστούχατζηδάκι αυτό το μπούλινγκ με το ρεπό που είπε, ναι. Και αυτό είναι τελείω λάθο αυτό το που λένε. Το νομοσχέδιο είναι πολύ ισορροπημένο. Πολύ ισορροπημένο. Μπράβο! Είναι κατά βάση ενσωμάτωση ευρωπαϊκή οδηγία με πάρα πολλέ προβλέψει υπέρ των εργαζομένων. Μπράβο! Πολλέ προβλέψει υπέρ των εργαζομένων. Μπράβο! Μπούλινγκ στο κατζιθάφτη, άκουσα. Κάνουμε μπούλινγκ στο κατζιθάφτη. Δεν δέχονται μπούλινγκ οι εργαζόμενοι από το Χατζιθάφτη. Όχι. Ο Άδωνο λοιπόν εδώ τα λέει πάρα πολύ ωραία και λέει το βασικό επιχείρημα ότι υπάρχει πρόκειται για μια ενσωμάτωση ευρωπαϊκή οδηγία. Επέστρεψαν από την αρχή ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία, άρα φιλεργατικό και αυτό. Κακώ κάνουμε το μπούλινγκ και στην Ευρώπη και στο Χατζιθάφτη. Ο Άδωνο Γεωργιάδης μετά δεν του αρέσουν μόνο αυτά. Θέλει να του πάει και παραπάνω, να γενικεύσει, να κάνει το μάζεμα τη σούμα τη πολιτική άποψη και λέει το εξή. Απόδησε ότι η κοινωνία δεν ακολουθεί και οι εργαζόμενοι δεν ακολουθούν σε όλα αυτά που ακούγια τι μητέρε όλων των μαχών και διάφορα του Η κοινωνία δεν ακολουθεί πια ούτε τι απεργίε, ούτε τι φασαρίε, ούτε τι πορείε, ούτε τίποτα. Η κοινωνία τώρα μετά από τόσου μήνε αδράμε, δεν να δουλέψει. Αυτό θέλει ο ακόμα. Δεν θέλει ούτε απεργίε, ούτε. Ε, είπε... Δεν θα δουλέψει ο κόσμο. Και μπορεί να ελληνικό λαό δεν του ακολουθεί. Ευχαριστώ, κύριε Γιορτάζ. Ελληνικός... Κάποιοι να πάμε μπροστά την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά. Ο ελληνικό λαό. Από το 50 και μετά, ψηφίζει κυβερνήσει που θέλει να πάνε μπροστά την Ελλάδα. Και κάποια στιγμή αυτέ οι κυβερνήσει τον χρεοκόπησαν. Τον έκλεψαν, του την περιουσία και ήρθαν τα μνημόνια. Με αυτού που τώρα θα σα πάνε μπροστά. Πέρα από αυτό, ο ελληνικό λαό δεν ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία και διαφωνεί κάθετα με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Ο ελληνικό λαό στι πρόσφατε εκλογέ, με ένα 40% όσων ψήφισαν, είπε ναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ένα 23% του συνόλου του ελληνικού λαού 23% αν κάνουμε τις αναγωγές Ο ελληνικό λαός με ένα 60% όσο ψήφισαν είπε όχι στη Νέα Δημοκρατία και στο πώς αυτή θα πάει μπροστά τα πράγματα Δηλαδή ένα 77% του ελληνικού λαού κανονική αριθμή δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία Δεν θέλουν τον Άδωνη, δεν θέλουν τον Χατζηδάκι Δεν θέλουν αυτό το νομοσχέδιο Συχαίνονται τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί Λιγότερο έπαρση, λοιπόν. Από αυτή τη μειοψηφία που δεν έχει κανένα έρισμα να ρυθμίζει τη ζωή των ανθρώπων παρά μόνο αυτό που οι εκλογικοί νόμοι τη δίνουν. Οι κάλπικοι εκλογικοί νόμοι που οι ίδιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ. Και τα πληρωμένα, τα ξέχασα, μου μουέ με του εξαγορασμένου δημοσιογράφου απεργοσπάστηση μη. Α το έχουμε αυτό στο νου όταν μυρικάζουν στα παράθυρα αρλούμπε περί δημοκρατίας, ελεύθερη βούληση του λαού, δικαιωμάτων και άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή γίνεται λόγο ότι πώς ήταν χτε στην πορεία, κάνουν και κάτι τέτοιο. Τα βλέπω στα social media, ήταν τόσοι χιλιάδε κάτω. Άρα, όλοι οι πόλοι που δεν ήταν κάτω στο κέντρο τη Αθήνα είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Δεν χρειάζεται να συμμετέχει το 100% των εργαζομένων σε μια παιδιακή συγκέντρωση. Χρειάζεται να συμμετέχουν όσοι πρέπει. Και χτε, για τα εδωμένα τη εποχή, συμμετείχαν όσοι ακριβώ πρέπει. Τόσοι για να κρατήσουν τα κάρβουνα αναμένα, τόσοι για να προειδοποιήσουν. τόση για να γίνει προβολή στο μέλλον, γνωστών εικόνων. τόση για να γίνει πρόβα, αυτό ήταν χτε. Αυτό είναι οι απεργίε. τόση για να τους τρομάξουν. Και αυτό έγινε μια χαρά χτε. Αν δείτε σήμερα και κάνετε ζάπινγκ, θα το καταλάβετε πολύ καλά. Δεν είναι η εποχή που βγάζεις όλα σου τα χαρτιά. Σπατάλη δυνάμεων. Τα καλύτερα έρχονται. Οικονομία δυνάμεων. Η προσμονή και η υπόσχεση προκαλούν μεγαλύτερη λύσα από το τελικό γεγονό πάρα πολλέ φορέ. Εδώ είναι η βεβαίω. Ωχ, πέσαμε πάλι με όλα αυτά που βλέπω Πάμε γρήγορα γρήγορα πρώτο μέρος λαού Και εδώ είμαστε σε λίγο Θα ρωτήσω κάτι έτσι πολύ αγαθά και πολύ διακριτικά. Πώ γίνεται το 20% του ελληνικού λαού να κυβερνάει το 80% και για να γίνω σαφή, 50%. Ταινι... Ωχούρασε, βαριέμαι, το έχουμε πει χίλιε φορέ, δεν θέλω, άστο. Κάτσε, ρε παππού. Ναι, ναι, ξέρω. Άρα αφού δεν ψήφισε το 50%, άρα αφού πει 40% είναι 17%, άρα κυβερνάνε με το 17%. Άισε, όρσε. Αυτό είναι το σύστημα, έτσι θα πάει. Άισε, κτύρα από το να... Αν θέλετε να κάνετε κάτι, αλλάξτε το σύστημα. Θα χαρώ εγώ την αστική συμβουλευτική δημοκρατία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ha <laughs> Επειδή μα έχουν πρίξει τα αρχεία και με την απεργία και με το κουκουέ που είναι μόνο στο 5% και καλά, το πόσο του πειράζει και η απεργία και το κουκουέ που, αν το σκεφτεί στο κουκουέ, ψηφίζουν 2 στου 5. Οι κουκουέδε ψηφίζουν όλοι. Ενεργοί κουκουέδε να είναι 1 με 2% δηλαδή. Και παρόλα αυτά, τόσο του πειράζει γιατί ξέρουν ότι είναι μια πρόταση που θα αλλάξει τον κόσμο. Είναι θέμα ζωδίου, μάλλον είναι επιφυλακτική στι αλλαγέ. Καμία επιφύλαξη αλλαγέ. Σε τέτοιο μπουρδέλο που είναι ο κόσμο, λίγο θα είναι τα παιδιά του κλάδοι. Είναι mm. να πάρουν την απόφαση ότι πρέπει να αγωνιστούν και να αγωνίζονται συνέχεια γιατί από τον καναπέ με οι και μαλακίες τα αρχικά που μου θα πάνε να κατέβουν στο δρόμο να τα κάνουν όλα που ταινουν και όπω μαζεύτησαν τα μου ταινίπανα οι μπάτες της Δερασμύρνης γιατί θα μαζευτούν όλα. Αυτό. Καλημέρα, όπω όλοι μου. Καλημέρα. Τι έγινε, Καλά. Ωραίο το εργασιακό, έτσι. Πολύ. Μούρλια. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Μούρλια. Και γιατί τώρα που δεν, έχουν γε... Άμα δεν έχουμε ελιέ, τι γίνεται, Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δηλαδή, έτσι. Τα είπα και στην προηγούμενη, θα πηγαίνει στι ελιέ του αφεντικού. Άμα. Δηλαδή. Η άλλη θα δικιάσει τι ελιέ τη. Airbnb, υπάρχουν ευκαιρίε, βρείτε ελιέ. Το το να βρούμε. Ο άλλο είχε μια έννοια στον κόλο και έκανε δουλειά. Τάξι. Καλό κι αυτό. Λοιπόν, κοίτα, τα δει, επειδή αυτό το έχουμε πάρα συζητήσει το εργασιακό και θα το συζητάμε, δεν πρόκειται δηλαδή να σταματήσει. Η χαρά δηλαδή του θήμου που πρόσεξε, δεν το λέω για να τον κατηγορήσω. Βέβαια, μην τολμήσουμε και τον κατηγορήσουμε. Έλα, μπορεί και εσύ πια το θήμιο, τάξη βάλει. Σύνεχι. Το αντιστερό του τεμ. <laughs> λοιπόν, και κάτω στην Παλαιστίνη δολοφονούν παιδιά με αυτόν τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που Τώρα τον κύριο Μητσοτάκη τον έπιασε να, να πιάσει το Ισραήλ που έχει συνεργασία μαζί του και την Παλαιστίνη για να του πούνε: Κοίτα, κύριε, πόσο λένε σαν δυο αδελφάκια που τα μαλώνει και λέει δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Αυτό πάνε να κάνει τώρα και ο Μητσοτάκη. Αυτό που θε να μα βγάλει λάδι εμά, ότι ναι, ναι, για κάποιου άλλου. Δεν είναι λάδι και δεν τον βγάζω λάδι με τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Το θύμιο. Το θύμιο. Έλαβε εσύ, <Δελάβεσαι> άστο δε. Έχει και αυτό σαν δίκαιο του. του. Δεν, δεν να το καταλαβαίνω, ναι, ναι, είναι φάνη. Είμαστε φάνη σε σένα ναι, περισσότερο και σε περιμένουμε και Τηλεόραση, αλλά δεν μα βγαίνει. Τέλο πάντων. Θα σα πω, θα σα πω <σχελίδι> πού θα πάει. Ωραία. Θα σου πω επειδή. Όταν οριμάσουν οι συνθήκε. Άντε να δούμε πότε θα οριμάσουν να δουν τι συνθήκε. αυτό λέω κι εγώ. <σχελίδι> Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι σχετικά με το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Ακούω ότι πρόκειται για ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο που δίνει δύναμη, λέει, στον εργαζόμενο. Το νομοσχέδιο έχει πάρα πολύ φιλεργατικές ρυθμίσει. Και μου δημιουργείται η εξής απορία. Πού είναι η αντίδραση τη απέναντι πλευρά, δηλαδή των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, όλων αυτών των αφεντικών. Γιατί δεν μιλάει κανεί που πάει να περάσει ένα τόσο φιλεργατικό νομοσχέδιο. Εννοεί τι ενστάσει του που τους έχει γονατίσει. Ακριβώ. Δεν του δίνουν βήματα κανάλια, κατάλαβε. Μου δώσε απάντηση, ρε φίλε. Δεν του δίνουνε, θέλει ο απευθυσμένο ο βιομήχανος να βγει. Κάπου να πει το δίκιο του και δεν του δίνουνε φωνή. Του έχουν αποκλείσει. Ε, τώρα άσε με. Έγινε, μια έγινε, κυβέρνηση, αυτοί. μια τα κανένα, του είπε. τώρα, Άστο. Και βεβαίω υπάρχουν και απεργοσπάστε δημοσιογράφοι. Είναι μια ειδική κατηγορία. Οι απεργοσπάστε δημοσιογράφοι έχουν συναντήσει αρκετού στην καριέρα, όπω λέμε, στα παλιότερα μαγαζιά. Και έχω δει πώ του συμπεριφέρονται οι ιδιοκτήτε. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν το δει κανεί. Σα κουλίκια. Οι πρώτοι που του συχαίνονται είναι οι ίδιοι που του ζητούν να κάνουν αυτή την δουλειά. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Βέβαια, απεργοσπάστη από απεργοσπάστη έχει διαφορά. Υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, τα μικρότερα. Στα μικρότερα είναι όλη β' εθνική. Και αποδεικνύει ότι είναι β' εθνική, επειδή είναι απεργοσπάστε και μπαίνουν να καλύψουν τα κενά. των πρώτων ονομάτων εκεί δηλώνουν για πάντα ότι θα μείνω δεύτερος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρώτος αυτός το λέω για τα παιδάκια αυτά που πάντα στις απεργίες δουλεύουν πιστεύοντας, πιστεύοντας ότι έτσι θα πάνε ψηλά πάντα πάτη θα είναι και δεύτερη λαός τώρα μέρος δεύτερον Έλα ρε σύρια και από τα χρες τα νεύρα μου έχουν γίνει πια τάνια. να το πεις του το το του ότι εμείς στις ιδέες μας δεν τις πουλάμε. Τροπή του Θήμιου που ξεστόμισε ότι η χειρότερη φάρα είναι η ΣΥΡΙΖΕ, είναι τροπή του ρε Συστημική δεν ο... τρέπεστε λίγο να Μισο... με ό,τι πρέπει είναι να είσαστε στο 5% 100... ο, ΣΥΡΙΖΑ... Ντροπή... Ο, ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις και αντισυστημικός, τι ακούω ο Θέμου. Ναι ρε είναι ρε είναι ρε. Να φάει η φασολάδα να μα κλάσει μια μάντρα και να βγάλει τα γράφια τα μάτια και να καταλάβει ότι ο κόσμο όποιο θέλει είναι κοροϊδό. Όποιο θέλει, γι' αυτό είμαστε στα 5% και τη μη μα είναι καμάρι, μα δεν καραγκιάζει. Πε του αρέσει τόσο διάλογο με τα μουρφανά όλα. Έξαλλο ναι. Τολμώ να συμπεράνω ότι δεν σου ήταν συμπαθή καθόλου αυτό ο Ιδιζέο. Έλα με το μικρό μάτι που θα σε πήγε και συστημικό. Πε μου ένα κράτο το οποίο έχει κάνει δημοψήφισμα Το μόνο το έχει το κάνει ναι και το καταπίνουν εγώ δεν σε πάω τον Μακεδονικό. Τώρα έχεις δώσει παραπάνω σημασία από πότε θα έπρεπε σε ένα κομματόσκυλο. Κακός. Σίγουρα, σίγουρα ε. ε μα, μα δεν μπορώ να τους ακούσουμε και μετά λέει να μάλλουμε νιολένα. Ναι, να εσύ κάτσεις και ασχολείσεις ύφτες. Ελα Αποστολή Ελα Είμαι ο χημικό φοιτητής και είχα ένας φοιτητής στράτο Δες να είναι ο γιος αυτηνής με την κουκλά Τη λυπήσει κάτι γυναίκα Είχε πει ότι ο γιος μου στράτος από το χημικό Θα δεμάσαι με την κούκλα, με το αστέρι Που έλεγες βρώμικες λέξεις Και σου λέει μιλάει τις ειδικές λέξεις <Τι Κυρία Αποστόλη, είχαμε μιλήσει και πριν περίπου μία βδομάδα. Είμαι η μητέρα του στράτου, του χημικού, που είχαμε πει για την κούκλα βιτρίνας που θέλαμε να την κάνουμε Α, μάλιστα, μάλιστα. Καλόγι. Σας θυμάμαι σας τιμάμαι. Σε, σε ποιο σημείο θα μπει το αστέρι στα στήθια? Δεν ξέρω αν θα, ε, δεν νομίζω. Στην στα κοιλιά? Δεν ξέρω πω θα μπει σε ποιο σημείο. Ε, νομίζω τώρα τα χοντρένεται, δε. Αλέες. Ξέρω εγώ, λέει ο Στάτους Χημικός και θυμήθηκα το συμβιλητή μου. Ω... Ο... <συμίσαι> δεν πειράζει. Τι να κάνει τώρα. Σε ξαναπεί τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει, όχι. Το αστέρι ακόμα θα μείνει έρμεο, δεν θα μπει κάπου. Θα το βάλω εγώ, εντάξει. Πού? Ε. Μη πείσαι ας γιατί θα θυμώσει. Λέω να το βάλω ανάμεσα στα στήθη. <συμίσαι> καλό, καλό, εντάξει, Καλησπέρα. Για την κυρία Λούλα θα ήθελα. Λούλα, Λούλα, πού είσαι, Λούλα, Σίκα, εσύ είσαι. Είμαι η Μαρία, τι κάνει. Ποια Μαρία, Τσέσικα, δεν είπαμε, Σίκα. Δεν λέω ποια με γνωρίζει το δευτερόλεπτο. Σίκα, Σίκα, πού είσαι. Τι κάνει, Μωρέ Παλαβέ. Τι θε. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο πολιτικά. Θα πάρει την. Τα... Έχω μια απορία. Πώ να μου τη λύσει, Δεν ξέρω για να δω. Ή αν σε εισφέρει και να την βγάλει στον αέρα. Μ, θα δούμε. Να μου λε πόσα έχει δώσει για τον κορονοϊό στα κανάλια, ο φίλο του Ε, δεν είναι τίποτα, κάτι ψίχουλα, μη φανταστεί. Συγγνώμη, εσά δεν μπορεί να σα δώσει κάτι να μην μιλάτε. Δεν μα δίνει. Στον 90,1 δηλαδή είναι το. Μοναδική, σκέφτηκε, δεν ξέρω, δεν μα δίνει. Που έχετε στόμα, τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Τόσο μαλλκά δηλαδή είναι. Δεν μπορεί να σκεφτεί, α δώσουμε κανένα ψυχουλάκι και σε αυτό το μαλκά να μιλάει πολλά. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Γιατί εμεί θα τα παίρναμε κιόλα. Ναι, θα με κυρία μου. Καλά, ξέρω, το πόσο τώρα, μην λέμε δηλαδή, θα δεν θα μα Yeah. <laughs> <laughs> Κρίση <laughs> έχουμε. Ένα χρόνο χωρίς παραστάσεις δύο χρόνια χωρίς τηλεόραση, λοιπόν. Ένα χρόνο χωρίς Κωνσταντίνα, πού το πας αυτό. Άσε με τώρα. Ντάξει, κοκκλίτσα μου, λοιπόν, χάρηκα που... Απλά <laughs> να είναι καλή προσφορά, δεν έχω αντίρρηση. Να του πω τίποτα δηλαδή, του ξεχωράσεις. Αν, μπορείς, <laughs> αν μπο... <laughs> δηλαδή, να ξεπουληθούμε, αλλά να ξεπουληθούμε για κάτι καλό, βρε, αγάπη μου. Ε, πόσα δηλαδή, Δεν δηλαδή. θέλω τώρα στη ε, και να σε πάρω, αύριο, αύριο, αύριο, να απαντήσω μόνος μου, σε ρεπό εγώ τα θέλω σε ρεπό, να είμαι σύμφωνος με τον νόμο Χατζηδάκι έχουμε φτάσει στο τέλος γιατί είναι Παρασκευή έχουμε παραγγελίες, αυτές μας πάνε προς την ώρα, διαφημίσεις μετά και αμέσως μετά μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας Για τα ρεπό τα κάνεις όλα, για Ο τα ρεπό, ρεπό δεν Μπορείς να δουλεύεις παραπάνω μέχρι 10 ώρες ναι. και σε αντάλλαγμα παραπάνω ρεπό οι άδειες. Για τα ρεπό θα κάνεις όλα για τα ρεπό δεν μ' αγαπάς Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Ακριβώς. πε μου πόσο με χρεώνει, δυο που με κερνάς. Οπότε είναι αυτό το πράγμα η διευθέτηση. Ξέρω γιατί με πληγώνει. Και Θέλει να μαζέψει τι ελιές του Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο Ωραία. Για τις ελιές του Θα τα μισώνα Για τις ελιές του Δεν μ' αγάπας Μα θα έρθει για ποτέ η ώρα Και δεν θα ξέρεις που χρωστάς Κύρια Χατζηδάκι Κυριακή γιορτή και σχόλια Όλοι οι αστιφιλία Ξεκινάμε σημεράκι για μπανάκι παραλία Μπήκαμε κι εμεί στο Μόσχοβιτς ντομπές Φορώντας την κανένα η, η κορτέ Σταλώνε κόμπα το γυαλί και κάλτσα ω το δόνι Μαγιο φαρδί βερμουδικό Το μου παγώνει, KGB, το να πέσει, Μαζί με αυτά που λέει η πατρίδα δεν πουλιέται Και τα λοιπά και τα, πι... και τα λοιπά Και πουλάω και επιστολές του Ισού Χριστού Δεν μαμιέται Δεν μαμιέται mm. Δεν μαμιέται Δεν βάλε και τις επιστολές μέσα όλα μέσα Και τι επιστολές σου μέσα που λέμε Τι τις μέσα Τζούλιαν ακούγεται δεν καταλαβαίνω τίποτα μαλά Και το ξεμάτιασμα τώρα Αυτό το καινούριο, το ξεμάτιασμα Ας εξάκι, ωραίο, μεσούστα Ναι, ναι, τώρα Θα στο φτιάξουμε σύντομο, έλα, Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Η πατρίδα ποτέ δεν πουλιέται Η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει Η ιστορία δεν ξεχνιέται Η πατρίδα δεν πουλιέται Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιηδίου Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός Επιστολή δική του Η εκκλησία Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Δεν Όταν νιώθεις στην Ελλάδα μέσα σου. Κατέβασε τα βρακιά σου, δεν έξω να σε ματιά. Okay. Όταν νιώθεις το πιπί του. <συκλή> Estatèsseres. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Τηλία. Επειδή είμαι λίγο πίσω μια βδομάδα στα νέα, θέλω μια φιέρωση την Παρασκευή. Θέλω το τραγουδάκι που λέει: ελα, έλα, έλα, έλα πάρε μα από πίσω. Μαζί με τον πρώτο τη βουλή που λέει: ότι δεν το παίρνω πίσω. Τον Κωνσταντινόπουλο. Να, ναι. ναι, ναι. Μετά από πίσω. στο τέλο να βάλει εκεί τα μισκούμπρια από το. Όχι, θάλασσε, ακτέ και παραλίε. Και από πίσω να βγει και αυτή η χαρτιά που έχει βγάλει μια φορά ένα δημοσιογράφο για το κάνουν σε έξι πιλωτέ. Έλα, έλα, έλα. Οπα, οπα. Πάρε με από πίσω Έχει δεν παίρνω τίποτα από πίσω Έλα έλα έλα Πρόσεξε μωρί κακούργα μη μας ρίξει με τα καμωματά σου Πάρε με από πίσω Έχει δεν παίρνω τίποτα από πίσω Πίσω Από πίσω Τίπατα από πίσω Όχι σκουπίδια Αφοδεύουνε στις πόρτες μας, στα αυτοκίνητά μας Όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες και αχτές Κάνουν σεξ στις πιλωτές Τίπατα από πίσω Να σου πω, Αποστολή, mm. είχες πάρει εσύ τη σωλιά συνέντευξη από τον Κώστα Μπακογιάννη, το θυμάσαι. Αχ, τι ευχάριστητες μέρες, ναι. Ε, θυμάσαι την ερώτηση που έκανες για τον Πάφο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μπορείς να, το βάλεις, να βάλεις αυτό το αποσπασματάκι μαζί με όσοι έχουν πει σχετικά ο Άδωνης, ο Λοβέρδος και ό,τι άλλο βρει. Μπάφο έχει κάνει. Ναι. Ο Μπάφος. Ωραίο είναι. Το ξέρει αυτό η Μάνο, το ξέρει ο παππού. Τι είναι αυτά που λε. λοιπόν είναι αλήθεια. Συλλαλητήριο υπέρ τη κάναβη στο σύνταγμα. Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια <σοφί> του χασίσου. Κάνει ακόμα. Άθελε να πάρετε μπάφο στο μαξίμ. Στα οικογενειακά τίποτα από τα τραπέζια. φορέ χρειάζεται. Αισθανθεί την ανάγκη, αλλά δεν το έχω κάνει. Ο μπάφο στην εξουσία. Η μαστούρα στην εξουσία. Φοράω το ματιό του Μιστέλλα Βερμάνα. Ακούω στο Γουόλμαν την κόμπα την καμπάνα. Τρώω την μπανάνα παγκουρίνω με καλούα. Πολλάω και μεσά Θα μου βάλει την Παρασκευή ένα τραγουδάκι για να το ακούσει ο γονοίλη μου, ο οποίο όταν είναι εδώ μαζί μου ακούει <Ροί> την Οφέλεια. Ποιο τραγουδάκι? Το τραγουδάκι την κυρία Χελονίτσα Την κυρία Χελονίτσα αυτό που λέω εγώ. <Ροί> Αυτό που λε, εσύ. Θα του το βάλω, εντάξει. Να σε συνηθίσει το παιδί, κατάλαβε. Ναι, να μαθαίνουν όχι, παιδιά είναι, να μαθαίνουν Ναι, για να μην ακούει συνέχεια όλα τα άλλα, να ακούει και κάτι να του, του κινεί την περιέργεια και την. Σωστό, σωστό, σωστό. Να σουστό, ακούνε σουστό, και ωραίε φωνέ, να μαθαίνουν Βεβαίω, βεβαίω, γιατί έχω ένα, ένα εγγονό που είναι πανέξυπνο, είναι πανέμορφο, είναι όλα. Αλλήλμον, ότι θα ήταν εσένα ο εγγονό σου. Έγινε. Έγινε, Έλα, Άλαι, Η κυρία Χελονίτσα που τη λένε Κατηνίτσα είναι λίγο κουτσομπόλα <σομίλιο> και τα μάρτυρα ή όλα. Μια μέρα στο ποτάμι. Το αυτοίβι κάτι πιάνει. Θέλει, λέει, ο λαγό να κατέβει. Για αρχηγός <σομίλιο> να νικήσει το λιοντάρι. Και το χρόνο του να πάρει. Σαν τα κούρη η χελώνα με νυμάνιχτο το στόμα. <σομίλιο> Πώς? Άκουσαν καλά τα αυτιά μου, με γελάει η αφεντιά μου. Μια και δυο παίρνει τη στράτα, να προφτάσει τα μαντάτα. Καχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα, μην γελάτε βρε παιδιά, μην γελάτε βρε παιδιά. Αποστολή, Έλα. Αποστολή, Αποστόλη; Έλα. ότι κανείς, από... από την κρίτη ο Γιάννης είμαι. Ποιος Γιάννης. Αποστολή, από... ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς, και ενός Μεσολογγίτη. Γεια σου Γιάννη. Τι ήθελα να σου πω, μια παραγγελία θέλω αν μπορείς, για την παρασκευή. Θέλω να μου κάνεις ένα πάντρεμα. με σύστημα από τη μία ναι. και την άλλη θέλω από το χαμένο θα παίρνει όλα την ιστορία μου το ρολόι. Σε κάτι μεγάλε εταιρείε στο εξωτερικό, έχουν βρει έναν τρόπο να λέγουν τους υπαλλήλου Να μην την ώρα τη δουλειά και τέτοια ξέρει. Το σύστημα αυτό θα είναι ένα ηλεκτρονικό θα έχουν πρόσβαση δώσει λοιπόν όλους από ένα ρολόι που είναι μαζί και το οποίο και θα βλέπει τι και ε, θα <σταλήγη> την αράζει λοιπόν ο φωτοκαριό, ο δημιουργός, ο δημιουργός, το του, σε ένα μεγάλο πίνακα που τα σήμερα Και βλέπει, α πούμε, τον υπάλληλο με το ρολόι νούμερο ένα να έχει ώρε <σταλήγη> Τον ρολόι νούμερο δύο να φλετάρει με την ρολόι νούμερο τρία. τρέχα <σταλήγη> <σταλήγη> <Πώς φαίνεται, αθώ. σταλήγη> Ah, tá sacou? Αυτή με το ξεμάτιασμα μου θύμισε ένα παλιό δίσκο των Σκόρπιον, τον Blackout. Νομίζω ήταν. Το Blackout είχε ξεμάτιασμα μέσα. Είχε το εξώφυλλο του δίσκου, ήταν το σωστό ξεμάτιασμα που πρέπει να κάνουμε γενικώ. Άμα θυμάσαι, είσαι και παλιό Αν το θυμάμαι. Α, κάτσε λίγο γιατί νομίζω το θυμάμαι, τον έχω και όλο το δίσκο. Είχε ένα κυριολεκτικό ξεμάτιασμα. Είχε ένα κυριολεκτικό, μπράβο, με δυο πυρούνια, χωρί μάτια ο άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Κάνε μου μία παραγγελιά, αλλά είναι. για την επόμενη Παρασκευή πάει μακριά. Ρίκαμε όσο Λέει αυτό το ξεμάτισμα. Και πρέπει να βάζουμε λάδι και το έχει Βάζε το να παίζει το blackout από κάτω. Το Θα κάνουμε Ωραία. το ξεμάτισμα του μωρού. Ωραία. Που αφορά νεογνά, βρέφη και νήπια. Ωραία. Λοιπόν έχω φέρει ένα μωρό Ωραία. Το οποίο θα πρέπει να το ξεματιάσουμε Τι χρειαζόμαστε για το ξεμάτιασμα του μωρού It explodes, Ξεκινάμε να πούμε στις τηλεθεάτριες μας τα λόγια Λέμε τα λόγια τέσσερις φορές Στα τέσσερα σημεία που είναι τα εξή. Το τριχωτό της κεφαλής Το πιπί του Η αριστερή μας χάλι Εκεί που αργότερα θα υπάρξει τριχοφία. Μια φεροσφούλα ήθελα να κάνω για την Παρασκευή ε, Ναι, την περασμένη, αλλά η περασμένη πέρασε, οπότε δύσκολο Αχ, είναι βλαμένο, <χιναι> το παιδί είναι βλαμένο, παιδιά, το παιδί είναι βλαμένο Δώσ' την Όχι, άντε, να τη δώσω Λοιπόν, θέλω μικρό για Μια τελευταία φορά ακόμα για τον Φλόιτ uh, Όπως το είχατε παίξει την uh, Τρίτη Αν δεν κανέλαω, στη Δευτέρα Το είχατε παίξει μετά την εκπομπή Ε, το λοιπόν, ότι και να είναι τα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 <laughs> When my homie died, <laughs> the balcony, so I'm I'm about to die, you What do you want? I can breathe. <laughs> get up and get in the car. Mama. Get up and get Mama. in the car right. I didn't breathe. Το ζητήζαμε την κόρη μου Και έχουμε το ένα καλύτερο αύριο που 10 σπίτι εβδομάδα. Δεν Με τη πας να το βρει, με τα πολιτικά σου ή με τη στολή. και κράτο, πολίτη και δύναμη, τι τα δυο Πόσο δύο, κάνει μια ζωή, <exercice> μάλλον για σας είναι φθηνή. Ποτέ δεν είδατε ανθρώπου. Yeah. Για εσά είμαστε αριθμοί. Στη χώρα τη ελευθερία. Yeah. Όλοι κουβαλάνε γκροκ. Yeah. Στη χώρα τη δημοκρατία. Επαντά στο λαιμό, κυβερνάνε με κλόπ yeah. Τα μέτρα θυλιά στο λαιμό. Στα ωραία τη χούντα, τη στρέλα τη πείνα. Ωραία λέξη είναι το λοκτάνο. Τι να πείτε, κλεισμό. Φυλακή καραντίνα. Πόσα yeah. εκατομμύρια δώσατε στα βοθροκάνα. Για τα σποτάκια. Yeah. Yeah. Για να σα γλύφουν τον κόλο. Yeah. Yeah. Στα καλάγιο σουπάκια. Yeah. Μέσα μαζί που είμαι τού. του κάνουνε πράθε. Yeah. Δεν είστε δημοσιογράφοι, βλάκε. Yeah. Πελάτες, ενώ άνθρωποι από ταράτσες, να σάχλες, να κι άλλους γιατροί, Όχι άλλους Καλησπέρα. Καλησπέρα. μπορεί να μου βάλει μια αφιέρωση για την παρασκευή. μέσα στη νύχτα των άλλων και όλου του για τους τουρίστε, του Ο τουρίστα δεν είναι απλό τουρίστα. Ο τουρίστα είναι αυτό που φέρνει χρήματα στη χώρα. Άρα πάντοτε θα κάνουμε κάποια θυσία. Όμως επειδή συνεχώ ακούω το επιχείρημα αυτό κυρία Φόσπολλου και πολλοί στο Twitter άλλα για του τουρίστε, άλλα για εμά, θα ήθελα πολύ να ρωτήσω όλου αυτού που το λένε. Θέλουν μήπως να μην έχουμε τουρίστε στην Ελλάδα. For now though, Greek tourism is back. Besides, you on, yeah.